Ένα Έλα, αποστολή Έλα, ρε. για τον Νικολόπουλο τη Ασφορέα. Κάθεται τώρα αυτοί που εργάζονται σε survivor τον ελληνικό λαό και κάνουν κριτική στο survivor που πήγανε κάποιοι διάσημοι και κάποιοι μαχητέ να πολεμήσουν με τη θέλησή του. Που στην τελική και για μένα βλακέντρο survivor επειδή ξέρω και ένα παιδί από μέσα ο οποίο είναι καταπληκτικό παιδί με πολύ χιουμόρ. Ποιο, ποιο. Το στέλνειο. Και χάνει εκεί πέρα. Περίμενε μισό λεπτό εκεί, περίμενε. Είσαι φίλο Χανταμπάκι. Ναι. Περί... Γιατί δεν δε συναντάμε συχνά τέτοιου ανθρώπου. Κύριε, έχω κοντά μου τον φίλο Χανταμπάκι. Μίλησε μα. Λοιπόν, γειτονά, καταπληκτικό παιδί, πολύ χιουμόρ, τρομερό οικογενειάρχη. Ναι, Τελείω. ναι, ναι. Τελείω. Ε, γενικός είναι. Γενικώ είναι ευέξαπτο, έχει νεύρα μέσα του. Γιατί τσακώθηκε με τον Τάνο, δεν μα άρεσε αυτό. Κοίταξε, εδώ πέρα βλεπά, από τα σχόλια το έχω καταλάβει. Στην προσωπική του ζωή καθόλου νεύρα. Τέλειο οικογενειάρχη. Αλλά το θέμα τώρα είναι να μιλήσουμε πολιτικά. πολιτικά. Ε, το Πολιτικό είναι αυτό που σου λέω, δεν το το, το το θέμα είναι ότι ο Νικολόπουλο, ότι εξαναγκάστο σε ερβάσμον τον ελληνικό λαό και κάθονται και ασχολούνται με το τι γίνεται στου έρμα και κάθεται και λέει τώρα βλακείες για, το... για να κερδίσει η δημοσιότητα. Λοιπόν, εγώ θα προτιμούσα να είχαν κάνει κανένα σωστό μέτρο και να μην ξεπουλάγανε τη ΔΕΗ, να μην ξεπουλάχανε αφού να μάσχυπανε τράπεζες στα σπίτια και θα αφήσουμε το κάθε survivor να το κρίνει ο λαός. Ναι. Ο Μπέλο δεν είναι ένα. Άισι Είναι προβώτης. Άι, μωρή. Γεια Πώ γίνεται, Ρεφίλε, να σε παίρνω από τις μία η ώρα ναι. να πιάνω τώρα που είναι δύο παρατέταρτο και η τρελή Λουκά να βγαίνει κάθε 5 λεπτά. Έχει αναγνώριση κλείσεω, Ρεφίλε. Όχι καθόλου. <laughs> <laughs> καθόλου. Απλά ένα... εσύ από τη μία η ώρα πόσο πήρε, 2 φορές, 3 <laughs> Ξέρεις πόσο παίρνει αυτή. Από 12 και σταματάει, παιδί μου, εσύ αν πήρες 3, 5, 5 φορέ, 6, 7. Αυτή ένα αυτό και δεύτερον, το κολπάκι με τη Μα δεν είναι για να την ακούσει, δεν είναι για να την ακούσει. Χύτες. Με μπίπ να ακούω πολύ ευχάριστα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ναι. Το μουσείο Μπελογιάννη πρέπει να κλείσει εδώ και τώρα, δε. Άντε στο διάλογο δοχάμο, θα πιάσει και ο Στόμα τον Μπελογιάννη. Θα είσαι στην από δοχάμο. Έλα ρε, μην άρε, από την πάτρα σε παίρνω. Έλα ρε, πα που την πατρινέ. Πα που την πατρινέ. Καλά, σιγά, μη όλα. Να σε Έλα. Εμπε, εμπε, ε βρέθηκε εκείνο το όπλο του Μπελογιάννη, το φυλάξαν οι κομμουνιστέ και αυτά το πήγαμε στην Αμαλιά, θα το δείξαμε και μετά το πήρανε πίσω. Τι νάζα, δεν τα αφήσανε στο μουσείο. Καλά, κουφώ τελείω. Τι λε, Μόρι, στο μουσείο τα αφήσανε. Όχι, όχι. Πάρε στην Αμαλιά, όλο να μάθει. πόσο σιριζέο, σειimos... πόσο σιριζέο. Όχι, όχι, δεν είναι. Αμέσω να το αποδομήσει, λογικό, λογικό. Και <σ�ε> ο Τσίπρα γιατί πήγε, Για να τιμήσει για να αποδομήσει. Πα και αντλήσει κάτι ηθικό, ανήθικο. Για να μην έχει τη μοναξία του ανήθικου, να κάνει και κάτι άλλο ανήθικου. Αλλά δεν τα δεν καταφέρνει, Ό, να αλλά τέλο πάντων, μισό λεπτάκι, αλλά τέλο πάντων και έτσι να είναι. Εσύ τι λες, ότι, ότι το πήραν πίσω, Το πήραν πίσω, και πίσω. έτσι να είναι, και έτσι να είναι. Οι κομμουνιστές, οι κομμουνιστές όπω ξέρουμε είναι άθεοι. Ωραία, οι ένθεοι δεν έχουν κάθε τόσο κάτι. Εικόνε που κλαίνουν και τι κάνουν ευόλυτε και προσκυνάνε. Πω, ε, ο καθένα ό,τι έχει. Ο κομμουνιστής που θα προσκυνάει, Θα κάνει περιφορά του όλου Τι θε τώρα, να. Δεν κατάλαβα. Ωραία, Αξτιανόπουλα, δεν έχουν το Θεό του Κι αν σε κάτι πιστεύουν, είναι, είναι στον Μπελογιάλι, Πελογιάννη και στο όπλο την Πελογιάννη. Πού το κακό. Λάθος ναι. Πρέπει να κλείσει το Μουσείο Πελογιάννη εδώ και τώρα είναι σατανικό ακολουθείς. Λάθος πήρα το. Ναι. Γεια σας κύριε Αποστόλη μου. Τι κάνετε μπορούμε να μιλήσουμε τώρα ή όχι. Γιατί πότε δεν μπορούσαμε. Πριν μου είπατε σε 20 λεπτά να καλέσω. Εγώ. Πείτε μου παρακαλώ σα. ακούω. Είμαι ξανό από τη Ποιο είναι. Είξ... Από ό,τι φαίνεται β... να μην μιλήσαμε πριν. Ναι, ναι, πε μου. Ωραία. Εσεί πείτε μου, με πιο πάροχο συνεργάζεστε αυτή τη στιγμή. Α, δεν μπορώ να πω, είναι προσωπικά δεδομένα. Πείτε μου, τι προσφορά μου δίνετε εσεί. Άμα δε μου. Θέλετε. Ωραία, πόσο χρόνο θέλετε εσεί. Για να το σκεφτώ. Πόσο χρόνο θέλετε, ε, με τι παροχέ θέλετε το πρόγραμμά σα, Γιατί έχουμε πάρα πολλέ προσφορέ. Αν τα αναλύσω όλα, θα πάει μέχρι το βράδυ. Καλά, έχω χρόνο. <laughs> <Ωραία> ανεργία, ξέρετε πώ είναι αυτά. Τίποτα, <Ωραία> τίποτα. Λέω: Υπάρχει ανεργία. Σίγουρα δεν έχουμε και τι να κάνουμε όλη μέρα. Ωραία, πείτε μου, εσεί, τι παροχέ θέλετε στο κινητό σα να έχετε. Θέλω να μιλάω. Πόσο θέλετε να μιλάτε, 11 ώρε. Ναι, τώρα ανάλογα με την ώρα. 11 ώρε τι θα βάλουμε τώρα, συμβόλαιο, πόσε ώρε θα μιλάω. Και αν μιλήσω παραπάνω λιγότερο, τι θα γίνει. Θα με αφαλοκόψετε. Θέλω να μιλάω. Ανάλογα να... με τη διάθεση, την επικαιρότητα. Έχω να μιλήσω πολύ, έχω να πω. Ωραία. Πείτε μου λίγο, με ποιο πάροχο συνεργάζεστε. Είναι προσωπικά δεδομένα, τα είπαμε αυτά. Εμά δε άμα δεν μου πείτε, αν είσαι στην. αν και στη βορ. Φαίνεται άλλε εκπτώσει. Ωραία. Συνεργάζομαι με τον πάροχο που τα έχετε καταστρέψει όλα και έχετε κάνει τα ίδια συνδικάτα με κοινέ τεχνικέ βάσει, με κοινέ κεραίε και με αυτά. Με αυτό τον πάροχο είμαι. Εντάξει τώρα, θα πληρώσετε κανένα εργαζόμενο ή θα του δίνετε δύο καρτουσάκια για να πάρουν τηλέφωνο. Εσεί πώ θα παίρνετε. Εγώ δεν ευθυνομί γι' αυτό. Δεν το ξέρω, εντάξει. Πώ θα παίρνετε. Αυτό δεν αφορά τώρα τη τηλεφωνική. Α, είναι. τώρα είναι προσωπικό δεδομένο δικό σου. Για θα σου αλλά... πω εγώ τον πάροχο, δεν στο λέω. <laughs> Καλά. Ε, εγώ για άλλο λόγο σας κάλεσα Δεν σας πήρα να βρήσω καταρχήν Μου είπατε να πάρω στο 20 λεπτό Δε φθέτε εσείς Ναι αλλά εγώ το ακούω όμω. Εγώ σας πήρα για άλλο Παυλίδη Και στον ακούσει ο Παυλίδης Φταίει ο Παυλίδης το ξέρω Αλλά δεν μπορώ να πάρω τον Παυλίδη να το πω <Συλίδη> Είναι <Συλίδη> η ώρα που πίζουν τη σοκολάτα τώρα Ναι, πολίτρια του project είμαι αυτή τη στιγμή. Δεν σα κάνω Πολύτρια Πολίτρια του project, τι καλό. Είστε πολίτρια του project. Αυτό λέτε, στου οικείου σα. Τι δουλειά κάνει, Είμαι πολίτρια του project. Ρούφα, Εντάξει. τι. Αυτό Ωραία. λες Θέλετε να μιλήσουμε ή όχι. Και παίρνω τρία ολόκληρα κατοστάρικα. Ναι, θέλω. Α, θέλετε. Ωραία. Οπότε... Σα είπα, θέλω να μιλάω. Το Ήμουν Ήμουνα ξεκάθαρο από την αρχή. Ναι, αλλά εγώ σα κάλεσα Αχ, ξεχάστηκα. Πάλι καλά που δεν χρεώνομαι κιόλα. <laughs> Ωραία. Ε, κοιτάξτε να δείτε. Εφόσον θέλετε να μιλάτε πάρα πολύ, αν το συνδυάσουμε και το σταθερό σα στην θα έχετε ένα πρόγραμμα με 39 ευρώ το κινητό σας τηλέφωνο. Καλή τσάμπα πράγμα. Τσάμπα. Oh. Επειδή μιλάτε Το μήνα μόνο, ή το δίμηνο είναι αυτό. Το μήνα. 25, 25 ολόκληρες όλες ώρες με μονόλεπτη χρέωση. Κύριε Τέλεια, δημιούσα. αυτό είναι Τέλεια. μαζί και το τηλέφωνο το σταθερό Να φτιάξουμε και το σταθερό σας Pop. Και μετά δηλαδή θα ζητάω εγώ ένα-ένα Να βάλουμε και αναγνώριση, θα μου χρεώνεται 5 ευρώ Να βάλουμε okay. το ένα, να απόκρυψει okay. πάρα 5 ευρώ Η ΕΧΙ δεν τα κάνει αυτά ah. Οι παροχέ αυτές είναι Τωρεάν, από εκεί και πέρα Σας δίνω 17 ευρώ το σταθερό σας Ας αρχίσουμε από το σταθερό 17 ευρώ το σταθερό, αστικά υπεραστά 16 Ή δεν είναι το 24 16 Ενώριστε... το σταθερό 17 σας είπα 16 Κάντε μου άλλη προσφορά, εγώ 16 δίνω Τι να σα πω τότε. Δε, δε, δε, τι θέλει, τι παροχές έχετε 15 μου το δίνεις Εγώ προσωπικά. Ναι, ο, α, τι εδώ. Από στο Δεν θα το δώσω στα 15 αποκλείται. Αποκλείται να μου το δώσω 15. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Θα κάνω έτσι να φύγω. Είσαι στη στιγ... Άρα. Θα κάνω έτσι να φύγω και θα μου τα δώσετε όλα και 15, 10 θα μου το δώσει. Εγώ προσωπικά. Ε, δεν λέω προσωπικά τώρα ενώ η εταιρεία. Ε, λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ όμω να σα καλέσω από το 15... Να σα δώσουμε καινούργιε προσφορέ. Να, να με καλέσουν. Πιστεί. Να με καλέσουν. Το βράδυ Άσχασουν. τι κάνει. Το βράδυ τι κάνει. Προσέγω τα παιδιά μου. Α, πόσο χρονών. 6,5 και 2 χρονών. Υπάρχει και σύζυγο. Βεβαίω. Α, τόσο, αλλά αυτό είναι δικό σου θέμα, οικογενειακό. Ωραία. Κατά τα άλλα. Τίποτα άλλο, να είσαι καλά. Υπάρχει άλλο τηλέφωνο γκρίνο. <σοβίως> δεν να το φέρουμε στην επόμενη βοήθεια. Επιμένει εκεί, ντε και καλά να αλλάξω. Δεν θέλω. Δεν θέλω να αλλάξετε. Θέλω να παραμείνετε Μα αν δεν ναι. αλλάξουμε, θα παθαίνουμε τα ίδια που παθαίνουμε και τόσα χρόνια. 40 χρόνια του ίδιου έχουμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Είναι θέμα νοοτροπία. Τώρα δεν μιλάμε για πολιτικά, ούτε με ενδιαφέρει εμένα με το πολιτικό. Όλα πολιτικά θέλουμε. είναι, δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Οι παροχέ που δίνει η εταιρεία σα τι είναι, δεν είναι πολιτική. Δεν το γνωρίζω, δεν έχει δεν πολιτική η εταιρεία σα. Άρα. Oh. Όχι, πείτε μου ότι δεν έχει πολιτική η εταιρεία σα. Πείτε μου να τα ακούσει ο μπό. Κύριε Αποστόλη μου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σα. Εάν θελήσετε να φτιάξουμε κάποιο πρόγραμμα. Ξέρετε, θα με βρείτε στο κινητό στο, στο σταθερό που βλέπετε. Α, τώρα μου το δείτε το τηλέφωνο. Εντάξει, να είστε καλά. Για τα παιδιά σήμερα. Γεια σα. Ναι, ναι ξέρω τα παιδιά πάνω απ' όλα. Για. Έλα. Αγωνιστικούς γωνιστικό στο σύντροφο που έχει βαριά καρδιά λέει, θα ψηφίσει τα μέτρα με βαριά καρδιά, έχει ένα σφίξιμο στην καρδιά. Έχει ένα σφίξιμο, έχει ένα σφίξιμο, Δεν είναι το ίδιο να ψηφίσει έτσι πρόθυμα πώ θα κάνει ο Κυριάκος στη δική του. Αυτοί έχουν και μια βαριά καρδιά τουλάχιστον. Οι άλλοι που δεν έχουν καρδιά. Οι άλλοι που δεν έχουν καρδιά τι να, να Μη βάλει το χέρι του στην τσέπη γιατί μπορεί να το χάσει του. Είναι αυτοί που λέμε τσέπη mm -hmm. Και στο που Α, την δεν Πήγαινε στο τούνελ που έχει φως και σκύψε. Έρχεται η εφαρμογή με χίλια. <σίλυς> ναι. Έλα, ρε Αποστολή, ΣΥΡΙΖΑ για πάντα. Τι έγινε, ο άλλο λέει θα πάει για μοναχός, λέει αλλά θα τα τα μέτρα. Ο Ζουράρης λέει διαφωνεί με την κατοχή. Πούπορε, παιδάκι μου, δηλαδή. Τι βλέπω και του λυπάμαι του ανθρώπου. Δηλαδή, κρίμα, δηλαδή, εντάξει. Γιατί δεν παρετηθούν όμω να αφήσουν την έδρα και, για τα 7 χιλιάρικα. Αυτό απ' την άλλη μου κάνει μεγάλη εντύπωση η Ρε σύριζα, Ναι, εσύ τι έχει να πει, ρε. Έλα, <σίλυς> γεια. Άι <σίλυς> ναι ε, Καλησπέρα Αποστολής καλησπέρα, ναι. Γεια σας Αποστολή, Γιώργος από Σουητία σας, Γιώργο. Θέλω να σας ευχαρι... ευχαριστήσω που έβαλες το τραγούδι για το δύο μου Κίχα από το Γενάρη με το Δελιγοριά Έχω ένα μικράκι Ελεφαντάκι 420 κιλά Τρώει 7 κασόνια Μακαρόνια κι όλο κάνει τούμπες και γελά Ποιο γερό τραγούδι θυμίσαι μου, <συσίλω> <συσίλω> <συσίλω> το ελεφαντάκι, <συσίλω> τι έχεις ζητήσει <δίση? συσίλω> Ναι, ναι Όταν ανεβαίνει στην τραπάλα, με πέτα υψηλά στον ουρανό Κι όποτε βουτάει στην πισίνα, φεύγει από μέσα το νερό Ευχαριστώ πολύ με συγκίνησε. Και να σε ευχαριστήσω και για δύο πράγματα. Ε, κάθε φορά που παίρνει κάποιο και μιλάει ρατσιστικά για άλλου ανθρώπου, που τον βάζει στη θέση του. Και το άλλο που έχει τονίσει με τον τρόπο σου ότι κάποτε πρέπει να αλλάξουμε αυτή την κουλτούρα, πώ οδηγάμε στου δρόμου. Ε, αυτό δεν δε σώνονται ματέρει... όμω, φίλε. Δεν σώνονται. Και εμεί να αλλάξουμε, βλέπει. Τα παιδιά μα παθαίνουν ατυχήματα σε άλλε χώρε. Δεν υπάρχει οδηγική συμπεριφορά. Α τώρα στον Άγιο Δομίνικο. Το ξέραμε, δεν το ξέραμε, το μάθαμε. Ε, δεν ξέρω τώρα. Ναι, σε καλά, πάνω. Πάνω. Λαχαρικά. Να, να μάθουμε. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Έλα, να σε δεις. Λάι γερινάστε. Έλα, Αποστολή, θα σου πω τώρα. Το θέμα είναι γιατί κάνετε αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι με άλλη φωνή, α πούμε, δεν σε κατάλαβα ότι είσαι ο ίδιο ηλικιωτή. Όχι, το πούστη, με κατάλαβε, ρε! Ναι, ναι, γιατί είσαι. Δηλαδή, ήθελα ε, να σε, σε, σε ρωτήσω ανησυχητοποιώ και άλλε φορέ, αλλά για νομίζω προσταίω. για θέατρο σκιών στην καλύτερη. Είσαι, είσαι, είσαι, πούτη νύτσα, έξυπνο νύτσα, ρε! Σου κάνει εντύπωση γιατί δεν συναντά γύρω σου εύκολα. Σωστό λογικό. Να στη φέρογο, να στη που θα πάει. Ναι, ναι, Σβάλτε επανάληψη στην ελληνοφρένεια. Γιατί? Όχι ο Σιμίτη, κοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή, η κοινωνία είναι διεφθαρμένη. Εμεί, εσεί, ποιο, εμεί. Μπράβο, δηλαδή, εγώ, αν πάω με ένα πουρο στο σπίτι και πω τα παιδιά μου, παιδιά μην καπνίζεται. Αυτά είναι τα παιδιά μου, δηλαδή, αν καπνίσουν μετά που θα με βλέπουν με το πουρο. Ε, απλό καπνίζεται. Να σου πω, πε του κύριο Σιμίτη, γιατί εγώ τον βλέπω συνέχεια τον κύριο Λαλιώτη. Δεν τον ξεχάσαμε, πε σου το αυτό είναι το πατριωτάκι μου από Φυλάκια, κωστάκι. Thank you. Με αυτόν τον καλαμούκι που έχει μπλέξει, έχουμε αποξενωθεί τελείω, δε αποστολή. Ε, θε κι εσύ. Δεν ασχολείσαι με κοινωνικά θέματα, ρε φίλε. Έγινε παιδί χωρισμένων γονιών, ξέρει ποιο, ε. Ποιο. Ο Μάικο Βασολάκη. Ναι, τα άμαθαν. Ε, ε. Άσε με, άσε με, άσε με. Άσε με, φίλε να πούμε. Ρε, φίλε. Δεν χώρισαν μόνο αυτοί οι γονεί. Δεν είναι μόνο αυτοί yeah. οι γονεί που χώρισαν. Χώρισε και η μπιζουτιέρα με τα κοσμήματα από ό,τι έμαθα από αυτή την οικογένεια. Η μπιζουτιέρα με τα κοσμήματα δεν, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι. Χώρισαν, απομακρύνθηκαν τα κοσμίματα. Φίγανε. Ναι, φύγανε. Ε, έμεινε η μόνο του στο σπίτι. Επειδή πρωθές πήγα επάνω στην Εκάλη και θα έξω από το σπίτι του συγκεκριμένου. Φίλε, όπως καταλαβαίνεις είναι όλα μάταια. Για το Θεό είμαστε όλοι ίδιοι. Όλοι είμαστε ίδιοι. Είναι όλα και τα τετραγωνικά και τα πεύκα. Επίσης θα σου πω και ένα άλλο που λέει μια φίλη μου μοντέλο. Ναι. Ποιος πλούσιος έμεινε στην ιστορία. Ποιο Αυτό λέω, ποιο έμεινε, τι νόημα έχουν όλα αυτά Αυτά να τα βλέπετε εσείς σου κουκουέ Που έχετε, σας έχει αλετριώσει το χρήμα Και μου κάνετε τις κότες, τις λυράτες Που το Ε, σιγά που δεν θα το έφτανας, Έλα για, Έλα, για.